Οι οχτροί και φιλέψαμε. Η δοκιμή χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε όλοι μα, κλέψανε. Κλέψαν αυτοί. Πιστέψαν, έκλεψαν, Λευκιά, να είστε λοιπόν εδώ, στο Ρέμ στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο ΡΑΦ για να κανέσει το μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια αδερφή μου η Νάνση, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα ρεσβάνη, στον ήχο μαζί μου σήμερα η Μαρία Υψάτη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε Ρίλ το μήνυμα σα στο 54% με SMS και η ε, διεύθυνση email είναι στο το τηλεφωνικό κέντρο απλό να το θυμηθείτε 211 και ε, θα σας πω σήμερα αποφασίσαμε όλοι μαζί εδώ να, δηλαδή εγώ να το διευκρινίσω συνήθως αυτός που έχει το μικρόφωνο αυτός ακούγεται ω όλοι μαζί τους εκφράζει, τους εκπροσωπεί ε, όχι σε επίπεδο πολιτικό σε επίπεδο πρακτικό διενέργειας της ε, εκπομπής. Ε, είμαι πολύ χαρούμενη και αποφάσισα όταν βλέπω αποφασιστικοποίηση. Ε, γίνομαι ένας χαρούμενος άνθρωπος στον 21ο αιώνα γιατί το να είναι κανένας φασίστας εκτός των άλλων είναι και βαριά ντεμοντέ δηλαδή έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους παραπέμπει σε μια εποχή που θυμίζει άλλες εποχές και που μόλις βλέπουμε τις εκφάνσεις του φασισμού α, αγριεύουμε λοιπόν οι πρώτη που άνοιξαν το δρόμο της αποφασιστικοποίησης της χώρα, αν θέλετε τη απονεοναζιστικοποίηση, τη είναι ταξιζίδης. Οι ταξιτζίδες ε, είχαν δώσει τρεις έδρες στην Χρυσή Ευγή και τώρα την άφησαν με μία. Όλες οι παρατάξεις που κατέβηκαν πήραν περισσότερες ψήφους από την παράταξη που στηριζόταν από τη Χρυσή Ευγή. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι πάρα πολλοίς κόσμος ζούσε ανθρώπου οι οποίοι κάνανε προπαγάνδα μέσα στα ταξί και μάλιστα με έναν τρόπο, ξέρω τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις ανθρώπων, καθόλου κομμουνιστών, που κατέβηκαν από το ταξί γιατί δεν άντεχαν τη βαριά προπαγάνδα. Επειδή το ταξιζής είναι ένα πολύ βαρύ επάγγελμα, το οποίο είναι καμένο από την πολιτική τη λιτότητα τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική σκέψη. Είναι αυτοαπασχολούμενοι. Έχει καεί το κεφάλαιό του στου περισσότερου από αυτού με την απελευθέρωση. Έχουν πληρώσει την ευρωπαϊκή πολιτική ε, σε πρώτο πλάνο και κατά αυτήν την έννοια ε, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Τώρα το ΚΚΟΕ, η παράταξη που υποστηρίζεται το ΚΚΟΕ, αύξησε τι έδρε του από 3 σε 5. Αυτό α πούμε ότι αφορά μόνο στους ΚΚΟΕΔΕΣ. Κατά την άποψή μου, αφορά σε όλου. Πρώτο, ο ανδιαφιλονίκητο ε, πρόεδρο των ταξιτζίδων και εκφραστή του, ε, ο ε, ε, Λιμπερόπουλο, η παράταξη του Λιμπερόπουλου που πήρε. Ε, 12 έδρες Η Ενωτική Προδευτική Συνεργασία Παράδεξη Πρόσχελης του ΚΚΕ 5 έδρες Και 916 ψήφους Ο πρώτος πήρε 2015 Η ενιαία κίνηξη Ταξί 2 έδρες Και 408 ψήφους Το ενιαίο ενωτικό 1 έδρα Και 222 ψήφους και η Λασίτα, Λασίτα, της Χρυσής Αυγής, επίσης μία έδρα με 222 ψήφους. Κατά αυτήν την έννοια ισοβάθμισαν οι δύο τελευταίοι. Λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι πολύ ωραία ε, και επειδή σκλάβοι δεν θα γεννούμε, πάμε να ξεκινήσουμε πριν μπούμε στα βαθιά νερά ε, της ε, λασποθάλασσας, στην οποία κυκλοφορούμε όλοι και όλε, σκλάβοι δεν θα γεννούμε φρέσκο. Ε, η ερμηνεία είναι των Αλταραβίτα, η στίχη του Κώστα Χατζηγκυριάκους Βόκου και η μουσική του Ιδίου, ε, έχει γραφτεί και έχει παιχτεί μόλις τώρα, είναι του 2016 ε, τα παλικάρια είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. στο το, μπάσο του Τουτζί, στα τύμπανα ο Μαρινάκης, στα πλήκτρα ο Ξαγοράρης, τις κιθάρες ο και στη φωνή ο Κώστας Χατζικριάκος μαζί με τον Κώστας Βόκο. Ακούστε το και θα ευχαριστηθείτε πάρα πάρα πάρα πολύ γιατί η διοργάνωση των ταξικών συνδικάτων και της κίνηση ικαστικών καλλιτεχνών Πέρασμα πέρασε προχθές, Δετάρτη, από το πέραμα από, στο Κερατσίνι, στουργοστάσιο εφασμάτων Καχραμάνογλου. Έτσι δίνουν τον αγώνα τους στην πρώτη γραμμή και μαζί οι καλλιτέχνες χτίζουν τη δική τους συμμαχία οι αγώνε είναι τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του. Κρατήστε εδώ, το, είναι πολύ ωραίο. Οι αγώνε είναι η τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του. Πάμε να του ακούσουμε. Ζήτω σκοτάδι, έχει μάθει κι αυτό. Θέλει να ζήσει, μα ο χρόνο δεν φτάνει. Πρέπει επιτέλου να πληρώσει αυτό. Αυτός που τώρα Ό,τι θέλει σε κάνει Ζεις τόσα χρόνια Σαν να είσαι νεκρός Είσαι νεκρός Μα ούτε εσύ δεν το ξέρει. Μη περιμένεις να σου δώσει Αυτός Ό,τι ο αγώνα σου Μπορεί να σου φέρει Γιατί κι εσύ Γιατί και εγώ Στον δρόμο βρεθούμε; Γιατί και σύ; Γιατί και εγώ; Στλάβη δε θα γενουμε. Σου έχουν πάρει φωτιά. Μια τροχιά που θα σε κάνει συντρίμμια. Άννει τα μάτια σου και δες καθαρά. Ποσει η αλήθεια αυτή ξυπνάει, η αγρίμια. Ότι σου λέω είναι απλά φορμή. βρες την αιτία και θα δει πώ θα αλλάξει. Αν θε τον τρόπο για να γίνει αρχή, Έλα μαζί μα ιστορία να γράψει. Γιατί και εσύ, γιατί και εγώ στον δρόμο θα βρεθούμε. Γιατί και εσύ, γιατί και εγώ σκλάβοι δεν θα γεννούμε. Μας, ιστορία Γιατί και εσύ, γιατί και εγώ, στον δρόμο θα βρεθούμε. Γιατί και εσύ, γιατί και εγώ, σκλάβοι δε θα γενούμε. Σκλάβοι δε θα γενούμε. Σκλάβοι δεν θα γίνουμε σκλάβοι, αυτό είναι πλέον και για να γίνει σκλάβο, πρέπει εδώ που τα λέμε να σε παρασύρουν και πάρα πολύ τα φούμαρα, οι αρλούμπε, οι ψευτιέ, να έχει διαχωριστεί από τον διπλανό σου με μια ψεύτικη γραμμή που λέγεται μνημονιακός-αντιμνημονιακός, μνημόνια-αντιμνημόνια. Για ρίξτε μια ματιά τι συμβαίνει στη Γαλλία που δεν έχει μνημόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεύτερη μεγάλη οικονομική δύναμη. Τη δεύτερη μεγάλη οικονομική δύναμη. Εκεί που αν δείτε την εργατική νομοθεσία και τι αλλάζει στην εργατική νομοθεσία, θα σας πεταχτούν τα μάτια έξω. 40-60 ώρες την ημέρα τη βδομάδα δουλειά. 40 ω 60 ώρε. Με μία διαφορά θα διατηρηθεί, λέει, το σοσιαλδημοκρατικό ε, το του 35 ώρε. Γιατί, Γιατί 40-60 μπορεί να δουλεύει, 60 ώρε την εβδομάδα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, έτσι. 5, 12, 60. Σημαίνει 12 ώρε τη μέρα. Τι σημαίνει αυτό για την υγεία, τι σημαίνει για την οικογένεια, τι σημαίνει για την προσωπική ζωή, τι σημαίνει για όλα. Κυρίω όμω για την υγεία 12 ώρε. Ποιο αντέχει και 2 ώρε να πάει και να έρθει 14. Ψοφήμι την άλλη μέρα. Φαντάσου τώρα να είναι και δουλειά από την οποία μπορεί να κρέμεται η βίδα του αεροπλάνου. Α μην το συζητήσουμε. Ή μια βιδούλα που κρατάει το τρένο στι ράγες. Και μετά ψαχνόμαστε γιατί έχουμε εμ, εκφυλισμό των φαινομένων αυτού του επίπεδου. Ή σκεφτείτε να είναι εκτό εξτρά διαδικασιών και να σου πέσουν και πλημμύρε που πλύνουν αυτή τη στιγμή τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Η Γαλλία λοιπόν που δεν έχει μνημόνιο είναι στο δρόμο, κυριολεκτικά στο δρόμο και μάλιστα μόλι λίγε μέρε πριν από το, την έναρξη του Euro. Ε, να δούμε τώρα πώ θα γίνει μέσα στο Euro με τέτοιε πλημμύρε και με τέτοια κατάσταση και τι θα σημάνει αυτό. Και τώρα που λέω Euro μεταξύ μα, μην νομίζετε ότι κανένα θα χάσει λεφτά. Εκτό από του ντόπιου που μπορεί να βρίσκανε κάποια δουλειά, εκτό από ανθρώπου που μπορεί να βρίσκανε προσωρινή εργασία. Διάβαζα προχθέ ότι είναι κάποια δι τα έσοδα τόσο μεγάλα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα που σκοτιστήκανε για τα εισιτήρια. Στο τέλος τηλεπαιχνίδι θα γίνει και το μανς, θα γραφεί η γοητεία της κερκίδας, της παρέας, του πάω, μιλάω, φωνάζω, κουβεντιάζω, όχι κατά ανάγκη σφάζομαι, όχι κατά ανάγκη χουλιγκανίζω. Αλλά θα χαθεί αυτό, θα χαθεί η μυρουδιά του διπλανού, ρε παιδάκι μου, γιατί το είπε, αυτό είναι, αυτό είναι. Είναι οι ζωντανοί άνθρωποι σε χώρους, με ζωντανό ομαδικό σπορ. Ε, και στη μέση όλων αυτών των πραγμάτων μας ξεφυτρώνει ο Φίλης και η επιτροπή του και κουφένες. Του κάνε λέει πλάκα μπε λέει μέσα στο... Στο, όταν μπήκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί που λέχτηκαν αρλούμπες θα τι πούμε τώρα σε λίγο τι αρλούμπες πανηγυρίζουν. Άλλο access story είναι αυτό. Τι access story είναι που έχει ο καθένα από αυτού και είναι ευτυχισμένο. Και είναι πάρα πολύ καλά. Ε, το είχε ο Σαμαρά, τώρα το έχει ο, ο, ο, ο Τσίπρας Αλλά κανένα άλλο δεν είναι ευτυχή. Είναι απίστευτο εγωισμό δηλαδή. Έχουν, έχουν, είναι όλου πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Σε τέτοιο βαθμό, άσε λοιπόν να λέει αυτή η έκθεση. Δεν θα λες πρεγκιπέστα το παιδί, θα το λε έτσι. Το ρωτήσανε, απάντησε φω μου γίνανε αστεία, την πλήρωσω Μάλλα μα, απορώ γιατί τον κόψανε και το μάλαμα. Γιατί μάλα μα είναι ακριβό επίθετο, έτσι. Ο μάλαμας είναι πάρα πολύ ακριβό επίθετο. Άρχισε λοιπόν μία συζήτηση, στην οποία πάντοτε κατά έναν περίεργο τρόπο, τσουπ, ξεφυτρώνει και ένα Στάλιν. Στα πλαίσια του τυχήτρου τη Στάλιν, αυτό είναι παλιό μπαμπάλαιο κόλπο των φασιστοειδών, των ναζιστοειδών α, α, και κυρίων αυτών που του χρησιμοποιούν, αλλά θέλουν να ελέγχουν την κατάσταση και από εδώ και από εκεί, που το παίζουν, τα μου δειθεν στη μέση. Είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, εξαιρετικά βρώμικο, για το οποίο ξοδεύονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Το παίζουν και χρυσαυγίδε. Χρυσαυγίδε, για παράδειγμα, προχθέ ορίονταν μέσα στη Βουλή για τι Offshore και είναι οι που ζητούσαν ε, με το 2013 τον το Μάρτι, να βοηθήσει το κράτος δηλαδή εσείς και εγώ με τη φορολόγησή μας και με τε, τε, τε, τα λεφτά που δεν έχουμε να λυθεί η χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιριών γιατί α, πάσχανε δηλαδή μια πλειοκτήτρια offshore εταιρεία όταν θα βρισκόταν σε παράδεισο φορολογικό που καταραίει για τις offshore να ενισχύεται από το ελληνικό κράτος για να ξέρετε ποια είναι η πραγματική τους άποψη δηλαδή, για τις offshore Έτσι, για να μην να, να ακούτε διάφορες μπουρδολογίες Λοιπόν έτσι όπως ξεκίνησε αυτή η ιστορία είπα και εγώ να θυμηθώ ε, τι συμβαίνει περί τη λέξη πατερούλης ας πούμε γιατί πατερούλη λέγανε το Στάλιν και έψαξα το πατερούλης και το βρήκα και αλλού το βρήκα και με το πρότυπο το πρότυπο σεξ, πρότυπο σεξαπήλ, πρότυπο γυναίκας πρότυπο λευκής γυναίκα, που ήταν η Μέρλι Μωρόε η Μέρλι Μωρόε λοιπόν τραγουδούσε «My Heart Belongs to Daddy» Η καρδιά μου ανήκει στον Πατερούλη Τραγούδι που είπε και για τον Κένεντι Στα γενεθλιά του Έτσι για να έχουμε και συναίσθηση η, η σεξουαλική προσφώνηση Του άντρα από γυναίκα ω daddy Σας την αφήνω στη δική σα Διακριτική ευχαίρεια ε, Και έχουμε και το Λαυρέτη Μαχαιρίτσα Πως εντάξει την έχει κάνει με ελαφρά πειδηματάκια Από μας αλλά δεν πειράζει καθόλου ε, Που έχει γράψει το 1996 Τον καιρό που έπρεπε ε, και το καιρό που το μπορούσε ε, έναν από τα ωραιότερα τραγούδια του που επικαλείται το Στάλιν στο ερωτικό ζήτημα γιατί όπως λέει για το αίσθημα δουλεύω έξτρα και υπερορία με αν δεν ότι παίρνεις θα σε στείλω εξορία λοιπόν πάμε να δούμε την προσέγγιση του Πατερούλη η εκπομπή είναι ολόκληρη αφιερωμένη στου ταξιζήτες εξαιρετικώς αυτά τα δύο τραγουδάκια είναι αφιερωμένα στο φίλι και την παρέα του που χαρακτήρισαν παραφύσιν τη διδασκαλία των αρχαίων 3 ώρες και των νέων ελληνικών δύο θα συμφωνήσω είναι λίγες οι ώρες για τα νέα ελληνικά αλλά θα διαφωνήσω με το παραφύσιν έκφραση κι αυτή πάμε λοιπόν στην αγάπη είμαι κνίτης η στίχη είναι του Ισάξ η μουσική του Λαβρέντι μαχερίτσα και βεβαίως η φωνή του Άλλα δημοκράτης ήπιος και ανεκτικός Μα στον έρωτα αντάκτης και σκληροπυρηνικός Ο πλουραλισμός δουλεύει μόνο στη δημοκρατία Ο έρωτάς, ο προλετάριος δε σηκώνει αποστασία την αγάπη με κνίτης και να μου τη διαδηλώνεις να τη γροθιά σφιγμένη όταν πρόκειται για μας κάθε χάδι σαν τζιτάτο θέλω να το αφομιώνεις και στα λύνια να είσαι σε ζητήματα καρδιά στα σιδτά. Ματά οι διατάξει θέλι χρονισμό. Μάστωνε. Ρωτά ότι αλλάξει Πάντα φέρνει δυχασμό. Για το εσύ δουλεύω έξω και υπερονία. Μ' αν δεν δώσεις ό,τι παίρνει Θα σε στείλω εξορία. Στην αγάπη με κνίτης Και να μου τη διαδηλώνεις Να έχεις τη γροθιά σφιγμένη Όταν πρόκειται για μας Κάθε χάδι Θέλω να τα αφωμοιώνει και στα λύνικια να είσαι σε ζητήματα καρδιά. όταν πρόκειται για μας κάθε χάρι σαν τζιτάδο, θέλω να το αφό και στα λίμια να είσαι σε ζητήματα καρδιά πάμε στις αρλούμπες φίλοι μου και όλοι οι επιβάτες και εμείς είναι επιβάτες και είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο τρένο ηρεμήστε καταρχήν είμαστε στον πρώτο από τους 1.988 μήνες 100 χρόνια δεν είναι 12 μήνες ο κάθε χρόνος 1.200 τα είπανε για να μην φαίνεται βαριά η κατοστάρα 1988 μήνε. Διανύουμε μόλι και μεταβία τον πρώτο. Για να ξέρετε. Τάξη, ε, αν το καλοσκεφτείτε, όταν θα έχουν τελειώσει αυτά στο πρόγραμμα τη εκατονταετία, με κόφτε, με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα, με λεμοκόφτε, με σπιτοδιώχτε, με σπιτοπάρτε, με ό,τι άλλο θέλετε, δεν θα υπάρχει κοκαλάκι ούτε από αυτόν θεωρητικά και πρακτικά. Εκτό αν προχωρήσει τόσο πολύ επιστήμη και κυκλοφορούμε ζόμπι. Όχι από εμά, εδώ, του ζωντανού. Τα παιδιά μας, για παιδί που γεννιέται αύριο, μετρήστε παιδί που γεννιέται τον Ιούνιο του 2016, έχει στην κεφάλα του το κακόμυρο, αγοράκι ή κοριτσάκι, εκατό χρόνια για να ξεμπερδέψει με όλα αυτά. Έχει ορίζοντα εκατονταετίας. Ξέρεις τι είναι ένα γερά, παιδί που θα αισθάνεται ελεύθερο και απαλλαγμένο από κόφτες, από δάνεια, από τούτα, από κείνα, με ορίζοντα εκατονταετίας. Δηλαδή, ποια μοίρα να του πάει τι αυτού του παιδιού στην κούνια, για να είμαστε και σοβαροί. Αλλά εντάξει, το παιδί μπορεί να το λέτε φω μου, όπω λέει την κόρη του ο Φίλη. Εντάξει, και εγώ λέω το γιο μου φω μου και ό,τι άλλο θέλετε. Το λέω και πασά μου όμω, κάτι δύσκολα πράγματα έτσι, πω, πω, και τα πρίγκιπα και πρίγκιπέσα. Επειδή έγινε πολύ αστείο αυτό, α δούμε τι είπε ο Τσίπρα χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, διακήρυξε την έξοδο από το μνημόνιο. Διακήρυξε τη δίκαιη κατανομή του πλούτου. Διακήρυξε την προστασία τη εργασία και των μισθών, άμα θέλετε να πιστεύετε. Αλλά τα έκανε αυτά χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μη μου πείτε τη λέξη αρλούμπες μην μου βρίσκετε τον Πρωθυπουργό, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, τσάκισμα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων είναι η πραγματικότητα. Φοροεπιδρομή στου εργαζόμενους είναι η πραγματικότητα. Κόφτε λιτότητα είναι η πραγματικότητα. Παγωμένη μισθή είναι η πραγματικότητα. Τι έρχεται. Ααααα! στα εργασιακά, ότι έχει απομείνει δηλαδή. Θα έχουμε ένταση τη εκμετάλλευσης και θα έχουμε βεβαίως ενδεχομένως και κάποια κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων Οι οποίοι επειδή θα είναι ελληνικής ε, ηθαγένειας ή εθνικότητα ή έδρας θα το θεωρούμε και μεγάλο πατριωτικό κέρδος για τους υπόλοιπου. Είπε όμως και μερικά πράγματα Εξήγηλε το νέο αναπτυξιακό νόμο Δηλαδή είναι μια αναπτυξη η οποία θα έρθει Θα έρθει κατά πάνω μας όμως, σα το λέω ειλικρινά, δεν θα έρθει για μας. Ούτε θα είναι κάρο το οποίο εμεί θα είμαστε μπροστά από το κάρο ή πίσω από το κάρο. Γιατί ακούμε και κάτι για εμπροστοβαρή τώρα, τελευταία. Κάτι εμπροστοβαρή προγράμματα. Αυτά είναι εμπροστοβαρή. Αυτό το εμπροστοβαρέ είναι, ξέρει πώ τρέχει το αυτοκίνητο μπαμ ή το κάρο μπαμ μπροστά. Εμπροστοβαρέ όταν είναι, πέφτει ευκολότερα στη λακκούβα μέσα. Αυτό σημαίνει εμπροστοβαρέ κατά αυτέ τι ε, διαδικασίε. Και επειδή θα πάμε στι ειδήσει, η Νάντσια Κατσέκ λακούβα μεσα αυτο σημαινει εμπροστοβαρε κατα αυτε τι διαδικασιε και επειδη θα παμε στι ειδησει η ναντσια κατσεκ εφτιαξε κάτι ώστε να γίνει της πριγκίπισσας να γίνει της πριγκίπισσας και όπως α, λένε και όλοι και γράφεται νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ε, ε, μας έχει φτιάξει μια τριάδα πριγκιπική. από το εγώ θέλω πριγκίπέσα, από την πριγκίπέσα, από το φάνταζησα πριγκίπέσα, έχει κάνει μια ωραία ε, μίξη γιατί? γιατί λέει οι παραβάτες που θα χρησιμοποιούν τη λέξη θα εξοριστούν στα πριγκυπωνίσια στο κάτω κάτω της γραφής δικά μας ήταν και αυτά μέσα μου μέσα σ' αυτό το σπίτι ρίγει μου το φως και το φως χορεύουν γύρω μας απιστευτός ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Essa abri de peça, essa Λοιπόν, είμαστε στο ένα δίλεπτο πριν ψυδήσει. Και μου στέλνετε μήνυμα, ο Θανάσης μου στέλνει μήνυμα. Ε, ήταν λάθο που ψήφισε το Κουκέτο, το νομοσχέδιο έκτρομα του ΣΥΡΙΖΑ, που αφού ξέπλυνε τα δικά του παιδιά, αλλά και τα παιδιά του Τσόχα και τη κρατικοδία τη Πασουκαρία που βρίσκεται εκεί μέσα, προσπαθεί να πουλήσει η δίθεν ηθική για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από τη στιγμή που τα πασουγικά λαμόγια ξεπλήθηκαν με τον πρώτο νόμο. Λοιπόν, καταρχήν είσαι λάθο. Την επίμαχη διάταξη, έτσι όπω κατέβηκε, εμεί δεν ψηφίσαμε τίποτα, δεν την ψηφίσαμε. Και μάλιστα την είχαμε βάλει και στην ονομαστική ψηφοφορία για να υπάρξει το καραμπινάτο όχι, έχοντα επισημάνει ότι πάσχει στο επίπεδο των offshore εταιριών. Όταν ήρθε το δεύτερο, το δεύτερο επειδή έχει αυτό που λέμε την καθολική απαγόρευση, με όλα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, ήταν συνταφτισμένο σαν α, αντίληψη. Εμεί πιστεύουμε ότι όταν το μεγάλο θέλει να βγάλει λεφτά, όταν δεν έχει offshore. Ή δεν βρει offshore ή κάποιο το παγορεύσει offshore θα βρει άλλους τρόπους Ειλικρινά θα βρει άλλους τρόπους Έχει και fans, έχει και trust, έχει και τέτοια πράγματα Έχει και ανώνυμες εταιρείε, από την ώρα που υπάρχουν ανώνυμες μετοχές Για ποια διαφάνεια μιλάτε Δεν υπάρχουν ανώνυμες μετοχές που μετακινούνται από χέρι σε χέρι Που δεν ξέρει ποιο τις έχει στα χέρια του και πόσες έχει Κάθεστε και πιάνεστε χάπατα ότι υπάρχει τρόπο, τάχα μου δίθεν, εκτό και αν το ανατρέψει, εκτό αν δεν μπορεί να λειτουργήσει, εκτό αν δεν έχει την εξουσία το κεφάλαιο και την έχει εσύ, ότι δεν υπάρχει κανένα τρόπο να το κάνει. Βεβαίω θα προκύψουν προβλήματα. Ήμασταν εν γνώση και το ξέραμε. Για παράδειγμα, κάποιο που λέει, πω λένε, πω έχει ένα παιδί έξω που έκανε δουλειά και τώρα ξαφνικά ο πατέρα του δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Σκεφτείτε ότι αυτό αφορά στον πρώτο βαθμό συγγένεια. Στο δεύτερο και στο τρίτο δεν αφορά. Ρωτήστε ποιο είναι ο πρώτο βαθμό συγγένειας. Αφορά το παιδί. Δεν αφορά το ανύψη, λέω το. Αρχίστε να σκέφτεστε. Όταν πάτε με δίκιο του αίματος, λες και είμαστε 3.000 χρόνια π.Χ. και πάτε και με τρόπους οι, οποίες, οι οποίοι όλοι φτιάχνουν εκείνο εκεί το σύστημα που επιτρέπει σε μη κυβερνητική οργάνωση να παίρνει κυβερνητικά λεφτά. Για ποιο πράγμα μιλάτε. Πώς μπορούν να ξεπληθούν, ναι. Χρόνια ολόκληρα τώρα αυτοί που είχαν βρώμικο χρήμα πηγαίνανε στα πρακτορία και στα προποτζίδικα, έστειλα στου λαχιάδε, αγοράζανε τα κερδισμένα και τα ξεπλένανε. Ξέρετε πόσοι τρόποι υπάρχουν. Μα ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να αγοράσει για να ξεπλύνει λεφτά. Συμβαίνει και αλαχού. Μετά βάζεις τις ομάδε στα χρηματιστήρια, μετά οι ομάδε καταραίουν, μετά προσπαθεί να τι πουλήσει. Δεν έχει συμβεί. Έχετε σκεφτεί πόσα είναι τα χρέη του ενό και του αλουνού αυτέ τι ομάδε που θα εμφανιστούν και ω εθνικέ ομάδε στο Euro. Άρα η αλήθεια βρίσκεται κάπου βαθύτερα και κάπου πιο πέρα. Και επειδή υπάρχουν πράγματα που γίνονται και είναι θετικά, πριν φτάσουμε στι ειδήσει, μην ξεχάσω να σα το πω. Έργα μαθητών. Η Επιτροπή, μετά από την πρωτοβουλία τη ΕΔΙΕ, η Επιτροπή Ειρήνης του Ηλίου, ε, έφτιαξε και οργάνωσε και ε, έχει μια εξαιρετική εκδήλωση έκθεση. Ε, Κανένα δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγα. Είναι ε, καλλιτεχνικέ δημιουργίε με έργα μαθητών από τα σχολεία του Δήμου Ηλίου. Και την Τετάρτη στι 6.30 το απόγευμα, στι 8 του μήνα, στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου, θα γίνουν οι απονομέ των αναμνηστικών για τη συμμετοχή των παιδιών και θα διαβάσουν τα παιδιά ε, ωραία ποίματα. Και θα υπάρχει και παράσταση του Καραγκιόζη. Να λέμε και κανένα καλό και να παίρνουμε μία ανάσα. Γιατί μου γράφει ο φίλο μου, ο από το Μαρούσου, ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα να αφήναν οι Έλληνε την καφετέρια, την παραλία και τη Βόλτα και ακολουθούσαν το παράδειγμα τη Γαλλία. Εσώ πολύ προσεκτικό. Το να κινητοποιήσει, το να βγαίνεις στον δρόμο, το να φωνάζεις, το να ζητάς το δίκιο σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψεις την καφετέρια, την παραλία και την βόλτα. Αυτά είναι δικαιώματα. Πρέπει να δουλεύεις τόσο και να πληρώνεσαι έτσι και με τέτοιο τρόπο που και τη βόλτα σου αντιχαρείς και στην παραλία να πας και στην καφετέρια να πα. Πάψτε να ακολουθείτε αυτή την τακτική που κατεβάζει τα δικαιώματα εκεί που σας έχουν πει στα αφεντικά ότι τα είχα δει, δεν δουλεύουν 24 ώρες το 24 ώρο. Οπότε πάμε σε ειδήσεις, γιατί αμέσως μετά έχω μια έκπληξη δηλαδή να την αφιερώσω εξαιρετικώς στους φίλους μου τους ταξιτζίδες που από τον επερχόμενο δίσκο οι χρεοφιλέτες και είναι και αποκλειστικό εδώ και ολοκαινούργο. Έχουν προνόμια και αυτά και Πάμε λοιπόν, ε, σα έχω ε, φιλαράκια μου. Σήμερα η εκπομπή λαϊκίζει όσο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει λουμπενοποιήσει το λόγο της. Προσέξτε τη. προσέξτε τι λέει. Αμάρτησα για τη δόση Έκλεψα για τη δόση. Βασανίστηκα για τη δόση, υποφέρω για τη δόση, διαπραγματεύομαι για τη δόση Δηλαδή χρησιμοποιείται ένα λεξιλόγιο τοξικοεξερτημένων ως κυρίαρχο πολιτικό λεξιλόγιο Και μετά σου λένε επιτέλους πήρα τη δόση μου, δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα Και δεν έχουμε μπει σε στεγνή θεραπεία, όχι έχουμε μπει, η στεγνή θεραπεία χωρί δόση είναι για την πλειονότητα για την άρχουσα τάξη, παίρνουν τη δόση του και θα βρίσκουν μια χαρά. Ούτε καν υποκατάστατα τη δόση. Κατευθείαν τη δόση. Και κατευθείαν στην τσέπη του. Υπάρχει ανθρώπου που περιμένουν τέσσερα χρόνια να πάρουν το εφάπαξ. Έχει άλλου οι οποίοι δεν έχουν πάρει την επιστροφή του Φουπουά. Έχει 14.500 μικρά μαγαζάκια και μικρέ επιχειρησούλε, δηλαδή με ροκάματα, τουλάχιστον τρει στον καθένα να λογαριάσετε. Τρει 15000 που κλείσανε από την αρχή του χρόνου. Και στην τουρλα τι παίζετε, τι, ποιο είναι το πρότυπο, ποιο είναι για γυναίκες, ποιο είναι Ο διαγωνισμός που έχω τώρα τη τύχη. Δηλαδή οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2 200 και 8 και θα πάρουν τη Μαέστρα Η Μαέστρα είναι ε, πόνημα της Έλε Χίλτον από τις εκδόσεις Διόπτρα Μοιάζει και πάρα πολύ ωραίο σας το λέω γιατί θα το δει τη ταινία όσον ούπου έχουν αγοραστεί ήδη τα δικαιώματα του βιβλίου η συγγραφέα της Μεγάλωσης στην Αγγλία ζει στο Key West, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, από από την Οξφόρδη, σπουδάζει ιστορία τέχνης στο Παρίσι και στη Φλωρεντία. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης, τηλεοπτική παρουσιάστρια. Σήμερα έχει ως βάση στο Λονδίνο. Φαντάζεστε πώ θα σκέφτεται τώρα αυτή και πώ θα αισθάνετε. Σκοτίστηκε δηλαδή με την επιτυχία που έχει κάνει το βιβλίο για το αν θα μείνει η Αγγλία ή δεν θα μείνει η Αγγλία. Πάντα κάποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί σα το λέω. Γιατί είμαι μέσα στο στούντιο, έχω δύο οθόνε τηλεοράσεων, παίζουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η μία παίζει μία ταινία, η άλλη έπαιζε κάτι από τη μηχανή του χρόνου και έστειλα αισθάνομαι την ανάγκη να φύγω σε άλλε εποχέ για να πάρω ανάσα. Ε, να κι εγώ σε ένα παραμύθι τέτοιου τύπου. Αλλά δεν γίνεται, δεν θέλω, δεν μπορώ. Α, δεν, δεν το αντέχω. Αυτό όμω πουλιέται. Και ξαφνικά πέφτει μια διαφήμιση από κάποια εφημερίδα που έχει τι παραλίε τη Ελλάδα: βλέπει τον παράδεισο στον οποίο ζει, και τυπικά και ουσιαστικά είσαι ιδιοκτήτη και τρελαίρεσαι την ιδέα ότι πάνω από 70% του τρέχοντο πληθυσμού εδώ, Άνδρες, γυναίκε, παιδιά, αγίαιροι, ικανοί, ανίκανοι, ό,τι θέλετε, εργαζόμενοι, άνεργοι κτλ. Για αυτού όλου, πάνω από 70% αυτή η παράδειση, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ τον ίδιο το τόπο, είναι απρόσιτη. Απρόσιτο Απρόσυντη γιατί δεν έχει λεφτά να πα. Απρόσυντη γιατί δεν έχει χρόνο να αφήσει την προσωρινή εργασία την οποία είχε στο λαχείο να ζουλάχει για ένα χρονικό διάστημα. Απρόστο γιατί δεν μπορεί να φτάσει να μείνει. Απρόσυντο γιατί δεν θα έχει να φα. Απρόσυντο, απρόσυντο, απρόσυντο γιατί είσαι υποχρεωμένος να κάνει για την επιβίωση άλλε ιεραρχήσει. Μια θέματικη απάτη σε έναν οίκο δημοπρασιών του Λονδίνου. Μια ερωμένη που το έχει ξυπόλυτη στους δρόμου του Παρισιού. Μια οργανωμένη κλοπή από το γιο ενό δισεκατομμυριούχου. Μια ανατριχιαστική δολοφονία κάτω από μια γέφυρα στη Ρώμη. Ποια είναι τέλος πάντων η μαέστρα. Αυτοί το ξεκίνησαν, εκείνη θα το τελειώσει. Θα τη δούμε την ταινία. Δεν είναι πρόταση, κάθε άλλο παρά. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, καλοκαιρινό, θερινό διάβασμα. Όνειρο ε, αλλά όχι ονειρώξη. Το ελπίζω δηλαδή, γιατί οι ονειρώξει αριστερά αρκετά μα έχουν ταλαιπωρήσει. Οπότε στου φίλου του ταξιτζίδε, αυτά αφορούν τα θηλυκά έτσι, μη αυτού που αναζητούν τέτοιου είδου θηλυκά. Ε, για να αστειευτώ, θα ακούσετε του μανατζαρέου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο δίσκος επέρχεται, λέγεται Οι χρεοφυλέτε. Είδατε, αρχίζουμε και κάνουμε τέτοιου. Ο Νταλκά σχετίζεται κατευθείαν με το χρηματιστήριο, με τα λεφτά, με όλα, με τα χρέη. Η χρεοφιλέ... Ο σημερινό μοντέρνο Νταλκά. Ερμηνεύει ο Άθο Δανέληση η μουσική είναι του Δημήτρη Σάβα η στίχη του Πανταζόπουλου του, Δημή... του σταμάτη και του Δημήτρη Σάβα και προσέξτε ο Δανέλης κατάγεται από την Κρήτη αγάπησε τον Καραγκιόζη τον σπούδασε, πήγε στο Λονδίνο έγινε και δημοσιογράφος στην Αγγλία αλλά με το Αναθηναϊκό Θεία Σοσκιών ε, θα γελάστε θα ευχαριστηθείτε Εσπρέσο έπιναν κάπνιζαν πουύρα, τέσσερα τάλιρα η κάθε τζούρα. Τρία πατώματα το πρώτο σπίτι, αυτό που έφτιαξαν επισημίτη. Ακούστε το τραγούδι, εξαιρετικό αφιερωμένο από μένανε στου ταξιτζίτε που αναρωτιούνται γιατί αγόρασαν τόσα λεφτά. Μία άδεια, και σήμερα με 1500 έχει βανάκι και μεταφέρει μεγαλόσχημου για το τίποτα. Αβάλτι, μαστρό! Εσπρέσο έπιναν κάπνιζαν πούρα τέσσερα τα λιραϊκά δε τζουρα, τρία πατώματα το πρώτο σπίτι αυτό που έμπιαξαν επίσημοι τι. Τα καλοκαίρια τους με τις μοντέλε. πόσο το νίκημα, πόσο οι ομπρέλες και τα να μοιράζαν πόλους Τώρα μοιράζονται χαϊμούς και πόνου Πάμε παιδιά όλοι. Ήτανε άρχοντες, ήταν ωραίοι, Ήτανε κάποτε μάνατζαραιοι, Ήτανε μπρούχοντες σαν την υγρήση, ούτε οι μάνατζερ δεν έχουν λύσει, ούτε οι μάνατζερ. Δεν έχουν λύση. Ε, Καραγιοζηλίκια να σας κάνω να χαμογελάσετε φίλοι μου ταξιτζίδες Τότε γύρω τους έτρεχε πλήθος ή αποφάσεις του γινόταν μύθος κρισάφι κάρτα τους άμα την είχες μπράβο τους έλεγαν κι λέγαν που κι αν πήγαιναν γινόταν δώρος με τις τσιμπάρες του σε κάθε όρος κι απ' τις αράχοβες και τις μηχόνους τώρα τους βλέπεις για σκυφτούς και μόνος. ο Μανουαλα Μπρεζιλιγκά yeah. η Άρα! Οδέ ήταν ωραίοι, Ήτανε κάποτε μάνατζαρέοι. Ήταν μπρούχοντε σαν τη μικρήση. Ούτε οι μάνατζε δεν έχουν λύση. Ούτε οι μάνατζε γράμμον την κρίση. Α, μάνα, δε Αχ, θα φάνε, θα βγουν και να πάνε. Τα παραλυρήματα, τα χρυσαυγήθηκα, δύο μου ήρθανε. Ε, Κυρίω το ένα από τον ε, Παλιογιάννη. Ε, το, ε, έτσι είναι γραμμένο, δεν το κάνω εγώ, δεν βέλαβε εγώ το παλιό εκεί για να πω τίποτα κακό για τον άνθρωπο, έτσι, να λέμε στα ζωβαρά. Ε, και από τον Κώστα που έχει ε, μια ε, ε, φυσική τάση να εξομοιώσει το Στάλιν με τον Χίτλερ, λέγοντα όμω ότι ο Χίτλερ έκανε περισσότερε φαγές από τον άλλο. Να φαντάσου να μετράμε τον κόσμο μες σφαγέ. φαντάσου ότι θα ήταν τον Πολ Πότ τότε δηλαδή και μερικοί άλλοι. Ε, δεν θα απαντήσω, διότι έχουν αρχίσει τώρα τελευταία και διαστρεβλώνουν όχι την ιστορία, τον ίδιο του τον εαυτό. Στην προσπάθεια να εμφανιστούν ε, όλοι οι Χρυσαυγίτε ω εθνικιστές και όχι Χιτλερικοί, και α κυκλοφορούν ακόμα και με το μουστάκι του Χίτλερ μέσα στη Βουλή, και με το κούρεμα του Χίτλερ μέσα στη Βουλή, και με τι βάστικες σε παραλλαγή. Δηλαδή, να, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι <coughs> αγαπάνε την πατρίδα. Λοιπόν, η τροπολογία των offshore λέει: Η Λάουρα θυμίζει το παραμύθι του Ναστραντίνη Χότζα, το χειροτερέψανε για να μην περάσει φυλάκια. Ναι, ακριβώ κάπως έτσι είναι. Ε, να σε καλαρικό από το Σικάγο, λες ότι σήμερα είμαι σε φόρμα. Ε, Πώ να μην είμαι σε φόρμα, καλέ με τέτοια που συμβαίνουν. Ξερρετικά πετυχημένη μου έχουν δρόμο για 100 χρόνια τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Με μια αριστερά που το έχει κόψει ολοδεξιά και έχει πάει στούκα στον τοίχο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Περιμένω την ανάπτυξη. Όταν θα συναντηθούμε θα τα πούμε. Ε, Γιώργο που σε απασχολεί αν θα εμφανιστεί στον ενικό κουτσούμπας ο Σονούπος σε διαβεβαιώ ε, μην περιμένετε πάντως από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις υπάρχουν και άλλες εμφανίσεις που γίνονται ο Κώστας να σε καλά ρε Κώστα θα σου αφιερώσω το επόμενο που λέγεται η Θεία τάξη σε σένα ναι ε, μ' ακού κάθε Παρασκευή μέσα από το ταξίδι σου σε 64 χρονών δουλεύει 12 ώρες την ημέρα από το 10 θα βγει στη σύνταξη στα 27 του. Τι άλλο θα μπορούσε να είμαι ο κομμουνιστής με πετέρα αγωνιστή στο Δημοκρατικό Σταθμό που στο τέλος πέθανε σε ένα διάδρομο του Τζάνιου επευκαιρία. Βλέπει ότι τώρα όταν γράφει από το gmail κομμουνιστή του βγαίνουν αστεράκια για να μην φαίνεται ολόκληρο. Α, ανάμεσα στις 2 με τις 4 το βράδυ, τέσσερα αστεράκια κάποτε θα είμαστε και πάλι νικητέ. Αυτό είναι πλέον ή βέβαιο. Έχεις δίκιο Γιάννη για το Ναζίμ Χικμέτ Θα τα πούμε όμως προς το τέλος της εκπομπής Δεν θα ήθελα να τον ανακατέψω Σήμερα είναι επέτειος του θανάτου του ε, Σαν σήμερα πέθανε το 1963 Ο μεγάλος αυτός ποιητής Ο μεγάλος κουμνιστής Ο μεγάλος άνθρωπος Ναζίμ Χικμέτ Και μάλιστα σε μια εποχή που επιτέλους ευτυχώς οι Γερμανία αναγνώρισαν την αρμενική γεννακτονία Το ευχάριστο δεν είναι αυτό το ευχάριστο είναι ότι αναγνώρισαν την τη γενοκτονία και ταυτόχρονα μέσα στο κείμενο αν ήταν κάποιος προσεκτικός θα έβλεπε ότι αναγνώρισαν τις ευθύνες του γερμανικού Reich τότε, του κράτους δηλαδή στη μία αποτροπή της γενοκτονίας ότι το γνώριζαν, το ήξεραν, μπορούσαν και δεν την εμπόδισαν Αυτό είναι πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό ε, αξιοποιεί την έννοια της γενοκτονίας που αποφασίστηκε μετά τις σφαγές ανοίγει το δρόμο να ζητήσει κανένας στην ισότιμη αναγνώριση της γενοκτονίας και των ποντίων από πολλούς λαούς σε ένα βάθος που επιτρέπει την ιστορική αποτίμηση γι' αυτό και κάθε νεοναζιστική έκφανση ή προέκταση ακόμα και αν δεν έχει τα ίδια σύμβουλα ακόμα και αν δεν έχει τα ίδια χρώματα είναι σαν πάνω στην ιστορία δηλαδή. Σαν ξερατό πάνω στην ιστορία. Και μην ψάξετε πάντοτε ε, να βρείτε δεύτερες σκέψεις και τρίτες σκέψεις. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που δεν στέκουν πια σήμερα στον κόσμο. Ο κόσμος μπορεί να έχει και μυαλό ανοιχτό άμα θέλει. Μπορεί να είναι και όρθιος άμα θέλει. Μπορεί να αγωνίζεται άμα θέλει. Για το θέλω δεν μπορεί να απολογείται κάποιο που θέλει για λογαριασμό τους. Με αντιπροσώπευση ορισμένα πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν γίνονται. Εξαιρετικό λοιπόν αφιερωμένο και στο φίλο μου, το σύζυγο της Πόπη, θα τα πω έτσι, που χειρουργήθηκε πρόσφατα, με πολύ αγάπη, η Θεία Τάξη του 1975. στη Γιάννη Εγρεπόντη, μουσική Λουκιανούκη Λαϊδόνη, ερμηνεύει ο Αλέκο Μάνιλας Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι και όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι. Έτσι το βρήκαμε και έτσι το πάμε, και ω να πεθάνουμε δεν το κουνάμε. Είναι η σάτυρα της ανυκανότητας να δεχτείς τη δύναμή σου. Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι Κι όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι όλοι να τρώνε Βρήκαμε και έτσι το πάμε, Ποιο να πεθάνουμε δεν το πουνάμε Έτσι το βρήκαμε, και έτσι το πάμε, Πιο να πεθανούμε εμεί δεν το κουναμε. Παπαδε δάσκαλι και χωροφυλάκι. Κι όλοι όσοι θέλουμε. Παπάντε δασκάλη και χωροφυλάκα. Κι ο θέλμένο και ταξί. Κι όσοι τάξη. ήταν τη θέλουν να γίνει. Είναι πατριέτεσα χρήσι φτίμη. Κι όσοι θέλουν να γίνει. Είναι απατρίδες θα χρειασκευή κι όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι κι όλοι να τρώνε δίκιο δεν είναι Τα κουκκιά είναι μετρημένα εκθέου κανονισμένα Εθνός οικογένειά και τα δώδεκα Ευαγγελιά Τα κουκκιά είναι μετρημένα Εκθέου κανονισμένα Εθνός οικογένειά και τα δώδεκα ο Σάμαλ Μπιόρκ είναι ψευδόνυμο. Αφορά τον τραγουδοποιό Φρούντε Σάνερ Έιεν. Ενημέρωσε μόλι το 1969. Έγραψε το πρώτο του έργο, του θεατρικό, στα 22 του. Στη συνέχεια δημοσίευσε δύο με τη Η καταπληκτική Πέψη Λαβ και Το Σπίτι για πρωινό. Εγκομιάστηκε από κριτικού και παρεμείνε αυτοδίδεκτος και διάφορος προς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Έχει εκδώσει άλλα πέντε θεατρικά, έχει βγάλει έξι μουσικά άλμπουμ, έχει κάνει πολλές εκθέσεις σε γκαλερί, Αναρωτιέμαι όταν διαβάζω κάτι τέτοια βιογραφικά πόσα παιδιά, πόσα ταλέντα, πόσος κόσμος υπάρχει εδώ που δεν έχει αντίστοιχε ευκαιρίε, δυνατότητε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στο σύστημα κάτι να του ακούσουμε, να του δούμε. Αν δεν υπάρχει το The Voice, αν δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι στην τηλεόραση, δεν μπορεί ούτε να του ακούσει, ούτε να του δει το, το X Factor και κάτι τέτοια. Όμω δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα να κυκλοφορούσουν, να τα δούμε. Έτσι λοιπόν να τι εκδόσει Διόπτρα κυκλοφορεί το ολοκαίρινο το μυθιστόριμά του. Κουκουβάγια. Ο παγωμένος άγγελος έχει μεταφραστεί και έχει διαβαστεί σε 30 χώρε. Λοιπόν, η Κουκουβάγια είναι ένα αστυνομικό μυθιστορήμα τη τις Διόπτρα και νομίζω ότι θα πάμε έτσι με μυθιστορήματα με αυτά μέσα στο καλοκαίρι για να πάρετε κι εσείς μια ανάσα ο δολοφόνο πρέπει να βρεθεί άμεσα γιατί θα το ξανακάνει Το 17χρονο κορίτσι είχε δολοφονηθεί και είχε τοποθετηθεί ευλαβικά σε ένα στρόμο ουστρά Κουκουβάγιας με μια ξανθιά περούκα για ένα λουλούδι στο στόμα Περιτριγυρισμένο από κεριά Ξέρετε έχει γίνει πολύ της μόδας η φρίκη Οπότε τη διαβάζει κάποιος και αισθάνεται λίγο καλύτερα Με τη φρίκη τη δική του τη καθημερινότητάς του Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά Α, ήσουν α, τι ήσουν Να, πάξι μα δω Κλέψανε λένε Όλοι μα κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Λάμαστε λοιπόν εδώ στην υπέροχη Ελλάδα της Ευρώπης και υπάρχει μια πολυεθνική διακλαδική άσκηση συνεργασία συνεργασίας εργοναύτης 16 η οποία διεξήχθη στο χερσαίο θαλάσσιο και αέριο χώρο της Κύπρου εντός του φυρελευκοσίας και συμμετείχαν με μέσα και προσωπικό οι ελληνικές ονοπλές δυνάμει. Μαζί με μέσα και προσωπικό από την Κυπριακή η Δημοκρατία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τι ΗΠΑ, την Ιταλία, το Ισραήλ και την Ουγγαρία. Ωστόσο, η Ουγγαρία είναι μια εξαιρετικά δημοκρατική χώρα, το ξέρετε. Έχει ψώσει φράχτε, έχει ψώσει διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά ποιο ασχολείται με τέτοιε λεπτομέρειε. Επισήμω, η άσκηση στόχευε στην εξάσκηση των συμμετοχών στι διαδικασίε παροχή ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκένωση αμάχων και έρευνα διάσωση. Να ξέρετε πάντως ότι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο κάθε τρει και μία έχουμε πρόσθετες δυνάμεις του ευρωτιλαντικού άξονα στην κόντρα του με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Πήραμε θέση και εμείς εκεί. Σιγά μην δεν πέρναμε τώρα. Η ελληνική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να θεωρήσει γεωστρατηγική αναβάθμιση των εγχώριων επιχειρηματικών ομήλων ικανεί να ταυτιστεί με την πατρίδα για να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τη Λία. <Τι> Θυμηθείτε με, έρχεται επέμβαση στη Λιβύη και αυτή για ανθρωπιστικούς λόγους θα γίνει και μετά ξαφνικά κανένας δεν θα προσέχει τους χρησιμοκομμένους λαού. <Τι> πίσω σε άλλους παλιούς καιρούς, πίσω το 1932. Ο τέτος Δημητριάδης έγραφε τους στίχους, ο Κωνσταντίνος Μπέζος στη μουσική. Εδώ θα ακούσετε μια εκδοχή σε ε, ροκρεμπέτικο από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Ανδρέα Ελενσίσαλη. Ωραίο όνομα, έβυχο, αλλά δύσκολο να το δεις και να το διαβάσεις με τιμία. Και είναι από το περσινό live του The Voice, μια και το είπα αυτό, αλλά το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Ε, το έχετε ακούσει σε όλες οι εκδοχές. Ε, και κάποιοι, ούτε καν λίγο παλιότεροι και πολύ μοντέρνοι, έχουν ρίξει και δυο υγεροβολιές με αυτό. Φύγε. <Τι> Μια πάξιμα δοκλευτρά Τώρα που σε πήρα εγώ σούρτα φέρτα Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει, ούρτα φέρτα Ήσουνα τι ήσουνα μια πάξιμα δοκλευτρά Και, και μάζευες κοκόρους. Σε ]まあ, μια χρονιά φύλακη τιμώρησα το χαρό να σ' έχω πάντα ελευθερή μαζί σου να γουστάρω. Να σ' έχω πάντα ελευθερή μαζί σου να γουστάρω. <ót>. <right> Κίλια χρόνια φυλακή, μόρισα το χάρο Κίλια χρόνια φυλακή, μόρισα το χάρο Τ' ακούς, βλέπεις και τη μάνα του Φίσα με τους μαύρους κύκλους της τεράστιας, της, της απάφατης απώλειας του δολοφονημένου παιδιού, να σέρνεται παρακαλώντας να γίνει η δίκη, να καταγγέλει, να φωνάζει, τον ελεύθερο να, το να σέρνεται, ενώ ψυχικά τι φαντάζεστε. Να σου λέω ότι περπατάει στους δύο δρόμους, φωνιάς ελεύθερος, η φωνιάδες ελεύθερη, οι διατάξαντες ελεύθεροι, οι πάντες ελεύθεροι, να απολαμβάνουν τα προνομιά τους Να βγαίνουν να βρίζουν Να διεκδικούν ψήφο Να κάνουν ό,τι άλλο θέλετε Και η μάνα να περιμένει τη δίκη Τη δίκη Σας σήμερα πέθανε ο Φράντ Κάφκα Το 24 Όσοι δεν το θυμάστε Μπείτε και ξαναδιαβάστε τη δίκη Θα καταλάβετε πως κάποιο βρίσκεται Πού και πως Κάτω από ποιε συνθήκες Και εμείς εδώ δεν βρίσκουμε αίθουσα Έχουμε 70.000 κτίρια λέει, που θα λύσουμε Τσιξένη γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί η κρατική περιουσία και μια αίθουσα μεγάλη για να γίνονται δίκες τεράστιες σημασίες, πολλοί άνθρωπες δεν έχουμε βρει, οχι καλέ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα ακόμα ψαχνόμαστε, ακόμα ψαχνόμαστε δηλαδή δεν, για ποιες μεταρρυθμίσει μιλάτε για ποιο κράτος σύγχρονος μιλάτε τι να σας πω, όλη η κουβέντα κρύβεται στο ότι, εντάξει, να ζήσουμε και χωρίς καφέ, να ζήσουμε και χωρίς τσιγάρο Όλα αυτά θα τα αποφασίζουν κάποιοι που θέλουν να σε σώσουν δια τη απολύτου στερήσεω των βασικών σου αναγκών, τι οποίε επιμένουν να καθορίζουν κιόλα. Προσέξτε, πρέπει να τι καθορίζουν. Αυτοί αποφασίζουν ποιε είναι οι βασικέ ανάγκε. Εκεί είναι ο πραγματικό φασισμό τη αγορά και του καπιταλισμού. Έτσι, πάμε να πιούμε ένα καφέ τώρα, άλλου τύπου. Η στίχη του Θάνατο Σοφού. Η, μιχα... η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ. Στο τραγούδι, Η βικάρα ημών σχολιού. Ο καφέ γραμμένο πίσω το 1951 Όπως λέει εκείνη Το έβαλα γιατί αφού δεν μπορούμε να τον πιούμε Ας τον ακούμε πλέον Μήπω με πήρες για κάφε βάρη γλυκό για να με πίνει κάθε μέρα στο φλιτσάνι, μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό. Μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Ξέρω για μένα δεν σου καίγεται καρφί. Πω με βαρέθηκε και κόμμα, υποθέτω. Πότε με θέλει για καφέ σου ελαφρύ. Πότε βαρι, ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο. Πότε με θέλει για καφέ σου ελαφρύ. Ποτέ βαρύ, ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο. Θέλεις τα κεφιά σου να φτιάχνω μόνο εγώ και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις με στο σου γυρεύεις να πνιγώ σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Με στο σου γυρεύεις να πνιγώ σαν του καφέ για να μ' Λοιπόν, οι Άπωνε κοιμούνται όρθιοι. Και αυτό είναι καλό. Μπορεί να το πειραιτωμάτι σα, μπορεί και όχι στο ίντερνετ. Είναι πάντω είδηση από το BBC, έχει και όνομα. Ε, οι Άπωνε θεωρούν του εαυτού του πολύ σκληρά εργαζόμενου. Είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να φτάσουν στα όρια του για να ικανοποιήσουν τι απαιτήσει του εργοδότη του. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Από αυτή την άποψη, ο πολύ ύπνο θεωρείται ένδειξη αδυναμίας. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κοιμηθούν μπροστά σε όλους λέει η Bridges Stinger από το Πανεπιστημίου του Cambridge. Λοιπόν, σας αρέσει αυτός ο κόσμος? Αυτός είναι ο κόσμος ο σοβαρός, ο καπιταλιστικός. Να κάνεις τα πάντα για να ικανοποιήσεις τον εργοδότη σου. Πας στις και μορφής. Μετά μπορείτε να φανταστείτε τι νόημα έχει η λέξη «ταβατζής» α πούμε. Από κάθε άποψη, από τη σεξουαλική μέχρι την οικονομική. Βάλτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κοιμούνται όρθιοι. Ε, δεν μπορείτε αυτό να το συγκρίνετε με τη σχέση σα στη Λατινική Αμερική, με υγρασία και χίλια δυο. Τώρα που έχει κανεί 35-36 άργια αυτέ τι μέρε, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν τι σημαίνει να δουλεύει συνεχώ. Μην δοκιμάστε φίλοι μου, ταξιτζίδε, γιατί δεν σα παίρνει εσά. Κανέναν δεν παίρνει που κρατάει τιμώνη. Ο ύπνο λέγεται η νεμούρη. Και σημαίνει είμαι παρόν ενώ κοιμάμαι Σηκώνονται λοιπόν α, όπου, και δουλε, όπου και να δουλεύουν Σε δημόσιο χώρο, στη δουλειά, σε ένα συνέδριο, στα μέσα μεταφορά, Ακουμπάνε στον τοίχο για 10 λεπτά, 5 λεπτά, 4 λεπτά Κοιμούνται και συνεχίζουν Τι σας φαίνεται, δηλαδή πως σας φαίνεται αυτό το πράγμα Να μπορείς να πεθάνεις κοιμόμενος όρθιος για τον εργοδότη σου Τι να σας πω Αυτό που μου έρχεται αυθόρμητα Είναι αυτό που είναι και ο τίτλος Τη διασκευή και σερμηνεία σε από τη Σοφίτα του επόμενου τραγουδιού. «Σε λυπάμαι». Μουσική Γιάννη Ρίδης Κώστας. Στοίχη Κώστας Κούσης και εσότος. Πέτρας. Παμπάλεο. Πρωτοτραγουδισμένο από τη Σοφία Τιβέμπο. Πίσω στο 1936, τις μέρες του 36. Ε, δεν ε, έχω και διαφορά σε αυτό το επίπεδο του να κοιμάσει όρθιο για τον εργοδότη. Δεν με νοιάζει που σε βλέπω κάθε βράδυ και δεν με νοιάζει, δεν πειράζει που γυρίζω μοναχός μου και με τρώει το μαράζι. Δεν πειράζει, δεν αξίζει να πω να κάνεις για σένα. Τι νομίζεις πως ακόμα σ' αγαπώ, αλλά πρέπει από συμπόνια αφού κάποτε είχες κλάψει και για μένα. Να σου το πω, σε λυπάμαι. Μην νομίζεις πως ζηλεύω Σε λυπάμαι Κι όπου στο φωνάζω Σε λυπάμαι Σε λυπάμαι γιατί δόση την κατάντια σου Για τα λούσα τα μπισού και τα διαμάντια σου Το κορμί σου να πουλάς Κι όποιον φυλά. Σε λυπάμαι Μην γελάς. Πάνι δε τα πλούτη. Όπω σκέφτεσαι και ελπίζει, μην νομίζεις. Για φαντάσου, Ότι κάθε βράδυ θα έχει και έναν άλλον έκοντά σου. Για φαντάσου, Σύλλογή σου, Ότι με στην αγκαλιά σου θέα γέρνει ο καθένα μια βραδιά. Και θα είσαι αναγκασμένη, Δίχω και φίνα, Του δίνει τα φίλιά σου χωρί καρδιά. Σε λυπάμαι, μην νομίζεις πως δηλαίω Σε λυπάμαι, πιο κουνάμαι, θα στο φωνάζω Σε λυπάμαι, σε λυπάμαι για τη δόση την, την κατάρτια σου Για τα λούσα, τα βιζού και τα διαμάτια σου Σα σήμερα το 1963 πεθαίνει ο Τρούκο κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ. Εντάσσεται στο παράνομο κομμουνιστικό κόμμα τη Τουρκία το 1923. Διώκεται για τι ιδέε του και το 1938 καταδικάται σε 40 χρόνια φυλακή. Διεθνή η κατακραυγή. Το καθεστώ αναγκάζεται να τον απελευθερώσει το 1950, αφού είχε ξεκινήσει η απεργία πείνα. Η διαφορά είναι το 1963 μπορούσε να υπάρχει διεθνή κατακραυγή για αυτά. Την ίδια χρονιά παίρνει το Διεθνέ Βραβείο Ειρήνη. Παρακολουθείτε συνεχώ. Ποια είναι δουλειά σα, ένα διογράφο. Οι πίεσει συνεχίζονται. Τον έχουν υποχρεώσει να μην υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Ξαφνικά τον φωνάζουν ένα καταταγή. Το 1951 φεύγει κρυφά στη Ρουμανία και την ίδια χρονιά του αφαιρείται η τουρκική ηθαγένεια. Την ξαναπήρε πίσω το 2001. Ταξιδεύει σε πολλέ χώρε και το 52 εκλέγεται μέλο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνη. Η ιδεολογία του. Η σκέψη του, η ποίησή του συνοψίζεται σε μία φράση. Θα τη διαβάσω ανάποδα, γιατί αν τη διαβάσω έτσι όπως είναι, μέρες που είναι, υπάρχουν πολύ, πολύ από αγράμματοι, από άγνοια μέχρι φασισταριά που θα τη διαστευλώσουν. Η δουλειά του εργάτη είναι μία θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο. Ο στίχο είναι μία θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο, ανωκάτω τελεία, η δουλειά του εργάτη. Λοιπόν, η πιο αισιόδοξη εκδοχή με την οποία θα μπορούσα να σα αφήσω είναι να θυμάται κανεί και να διαβάζει ένα Τζιμ Χικμέτ. Ειδικά αν του τείχου του έχει μεταφράσει ο Γιάννη Ορίτσο, τη μουσική και τη φωνή και την ερμηνεία την έχει ο αήνυστρο μεγάλο Μάνος Λοΐζος. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενήσαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τι πιο όμορφε μέρε, τι πιο όμορφε μέρε μα δεν τη ζήσαμε ακόμα. Δεν τη ζήσαμε ακόμα. Και ό,τι πιο όμορφο, και ό,τι πιο όμορφο θα ήθελα να σου πω, δε στο ακόμα, δε στο ακόμα. Από μένα, για σας, ως πραγματική, νοητική, ψυχική, πολιτική, αισθητική ανάταση, για να σας αποχαιρετήσω και να μπορώ να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Η πιο αυτοί, που δεν ακόμα, το πιο Your love affects me This your love affects me Δε δει σαν μέγα κόμμα. Δε δει σαν μέγα Δε στο πακόμα Δε στο πακόμα Η Κουδενιν αρμενισα με ακόμα το πιο μορφό παιδί, δεν μεγαλώσε ακόμα τις πιο μορφές μερές, τις πιο μορφές μερές. Δεν τη ζήσαμε ακόμα Δεν τη ζήσαμε ακόμα Κι πιο όμορφο Κι ό,τι πιο όμορφο Θα να σου πω Δεν στο πάγω μα Ευχαριστώ πάρα